Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah We'll give him a hearty welcome then Hurrah, hurrah The men will cheer, the boys will shout, and the ladies they will all turn out and we'll all be gay when Johnny comes marching home When Johnny comes marching home again Hurrah, hurrah Κυρίε μου και κύριοι, καλή σα σήμερα καλώ ήρθατε στον τοίχο για μία ακόμη μέρα. Εδώ είμαστε να κάνουμε την καθιερωμένη παρέα καμιά ωρίτσα περίπου ο Γιάννη Λαζάρου είμαι και εσεί το 26814.60 μπορείτε να μα κάνετε τι παρατηρήσει σα να μα ενημερώσετε για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αλλά και για να Μας πείτε αυτά τα ωραία Τα έξυπνα που λέτε Μουσική Καλημέρα σε όλους τους φίλους Που είναι συνδεδεμένοι από αέρος αέρος Και μέσω ιερού Ιντερνεδίου Στη Θεσσαλονίκη, στην Άωσα, στην Πτολεμαϊδα Στη, στη Βέρια, στο Χάνδακα no. Γεια σου Μαρία από το Χάνδακα oh. Λοιπόν στην Αθήνα Στο Μπίρμπιγχαμ hey, Στο Μπίρμπιγχαμ ναι Λοιπόν και σε όλους τους άλλους φίλους Που ακούνε Στο Βλαδιβοστόκ Καλή σας μέρα λοιπόν Αλλά και σε αυτούς που δεν ακούνε Καλή μέρα να έχουν Όσο γίνεται δηλαδή Διότι όπως βλέπετε στην Ελλάδα Καλή μέρα ξημερώνει μόνο Για τα κομματόσκυλα Έτσι έχει γίνει η κατάσταση τώρα Να μην γεννόμαστε κουραστικοί θα μου πει τι γινόταν παλιότερα Απλά το έχουμε ξαναπεί μην σα κουράζουμε Κάναμε σλάλομα ανάμεσα σε αυτή τη σκατίλα. Τώρα πια οι... που κλείσανε τα πάντα η σύμμαχοι με τους ντόπιου γερμανοτσολιάδες Του ουδήποτε χρώματος Καλή μέρα λέμε για επιβίωση Για να πάρει κανένα γάλα στο παιδί του Ξημερώνει μόνο για το κομματόσκυλο Για κανέναν άλλο για αυτά τα κομματόσκυλα, του γερμανοτσολιάδε τη ζωή μα, κυρίε μου και κύριοι και αγαπημένα να ξεκινήσαμε έτσι την σημερινή εκπομπή διότι χτύπησε το τηλέφωνο. Όπα, σιγά σιγά, παρακαλώ, <Τι>, Σι τη, άμα ναι, σας κάνω bullying, κάνω bullying στα κομματόσκυλα. Ναι ρε, άντε, γεια, γεια, ναι, για, γεια. Για, για. Αμάνε ο τηλεακροατής έχει δίκιο. Ε κάνω bullying στα κομματόσκυλα. Θα βγει η κυρατασία και θα πει, αχ ένα ομοφοβικό. Λοιπόν, κυρία μου και κυριέ μου. Ε, ε, ε, ε... Οι περισσότεροι από εσάς που είστε Σιριζέοι τώρα, <laughs> λοιπόν... Ε, ε, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει επαναστάτης ε, ε, Ειδικά του, του, του, του ενιαίου του, Όχι του ενιαίου Του συνασπισμού γενικά του ΣΥΡΙΖΑ ε, Τυχαίνει δηλαδή να τους γνωρίζουμε Πολλά χρόνια Απ' την εποχή που Του ψυρί Ναι που γένονταν οι, εκεί ο Λοιπόν, Τυχαίνει να γνωρίζουμε αυτή την, την Αλαζονία του Ηλίθιου Ο οποίος με την ταμπέλα του αριστερού Και φορώντα κάτι διαφορετικό Ας πούμε μια παλαιστιν Πιστεύει ότι ε, με την επιφύτηση ξέρω εγώ κά, κάποιας δύναμης Είναι ε, μια υπαρξή μοναδική στην Ελλάδα και γενικά στον πλανήτη Και εκεί που περνάγαν καλά όπως έχουμε μα οι άνθρωποι Στα καφενέδε και στις καφετεριές και στις εκδηλώσεις να πούμε ακούγοντας Ιάννη Ξενάκη διότι δεν ακούγαν τίποτα παραπέρα από Ιάννη Ξενάκη ναι λοιπόν, ε, ξαφνικά γίνανε εξουσία, τι να σου κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Είδατε, θα σας πω ένα παράδειγμα ε, Δείτε την διαφορά του γνώστη κομματόσκυλου της εξουσίας Λέγε με κουρουμπλή, χρόνια βαθύ πασόκ, γνωρίζει ο άνθρωπος Είδατε πως, πως συμπεριφέρεται και πως γλιστράει στην εξουσία Και δε στους καινούριους, δηλαδή τους... Ακρεφνή Ριζέου πώ διαχειρίζονται την εξουσία, ξεκινώντα από τον Πρωθυπουργό, ο ταλέπορος ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο Πρωθυπουργό. Νομίζει ότι είναι ακόμα, να πούμε, με την κιθάρα στην Παναγιοταρέα και δίνει με το 15 μελές λε συνέντευξη. Καλά, ας αφήσουμε τους, ε, τους άλλους τώρα ε, εντάξει. Λοιπόν, έτσι που λε, αγαπητέ μου, καλά έκανε ο τηλεοπρατή και μου είπε, μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, μου λέει, μην κάνεις bullying στα κομματόσκυλα. Κάμνο bullying στα κομματόσκυλα Διότι ανακαλύψαμε και το bullying τελευταία Ξέχασες όταν πήγαινε Πριν 20-30 χρόνια σχολείο Ας πούμε Και ήταν κανένας τραβλός Και φώναζες να οκεκές Ξέχασες που ήταν κανένας Το γκούρευ η μάνα του ξέρω εγώ εκεί με, τη, με το πρατοψάλδο Ξέρεις τι είναι το πρατοψάλδο Και φώναζες κουραμπέτσα γίδα Μέσα στην κασίδα Αυτό δεν ήταν bullying. Ήταν ναι Ξέχασες που στο στρατό τον έβαζε στη γωνία Τον αδύναμο Έλα πήρη καλό Καλός τον Ω oh, ναι ναι Yeah yeah Yeah Είδες πως την Την είδες Ναι Ναι Ναι Ναι, ναι. Ναι, <λυκεί> πανίκημα, να ναι. κοίταξε. Είπαμε, είναι γνώστο. Α, μπράβο. Ναι, ναι. <λυκεί> δεν... <λυκεί> δε... π... <λυκεί> Όχι, ρε παιδί μου, δεν του ενδιαφέρει δε... <λυκεί> Έτσι, μπράβο. Να σε καλά, καλά φίλε μου τηλεοκροατά. Είδε πώ τη γνωρίζουν την εξουσία. Δε τη διαφορά που έχουν οι βαθυπασόκοι που τους έχει, τώρα έχουνε, είναι ΣΥΡΙΖΑ να πούμε, ε, που είναι σε θόκους εξουσίας. Μα είναι υπουργοί, μα είναι οτιδήποτε. Βέβαια, στη διαφορά που έχουν με τους Αλταδόρους τώρα, τους, ε, τους ΣΥΡΙΖΕΟΥ, λέμε τώρα. Αυτό το 4% τα 100, το 3% τα 100, που το κράτακανε εκεί με νύχια και με δόντια ω δεκανίκη του Πασόκ. Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου, τι σου έλεγα. Ναι, δεν έκανες λοιπόν μπούλινγκ στο στρατό, όπου έβαζες στη γωνία τον αδύναμο, και του, του, του, του βάζες Φωτιά στο θάλαμο Αυτά ήταν πλάκες Δεν ήταν μποίνιγκ μεγάλε Εδώ έφτασε, έφτασε να διαμαρτύρεται Ο γιος του Μετσοτάκουλα Ο Κυριάκος ο Μετσοτάκουλας Είπε στην κυρία Κωνσταντιβούλου Δεν θα μας κάνετε μποίνιγκ Εμάς τους, τους βουλευτέ της Νέας Δημοκρατίας Αχ, <laughs> <laughs> τους κάνει μποίνιγκ <bullying>, Ζωαχ, <laughs> <laughs> Κυρία μου και κυριέ μου ε, Το Βαρέλι έχει και άλλο πάτο θα το διαπίστωσες με το show όλο αυτό τη δίκης τη χρυσή Αυγής, η οποία αναβλήθηκε, λέει, για τις 7 Μαΐου. σίγα γιατί λες ότι αναβλήθηκε? Ναι, να πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά. Προς το τρίτο, στις υπογραφές του τρίτου, τρίτου μνημονίου διότι όπως γνωρίζεις μεγάλε θα πρέπει να απασχολήσει τις εποχές που θα υπογράφουν αυτή το τρίτο μνημόνιο θα πρέπει να απασχολήσει με κάτι άλλο όπως παραδείγματο χάρη τώρα εκείνο το οποίο πούμε, για εκείνο το οποίο κόπτεται η Αμερική πούμε, είναι μη και ελευθερωθεί ο τρομοκράτης ξηρός Ξησκόθηκε ο Μπάμας μεγάλε έχασε τον ύπνο τη η Χίλαρη Κλίντον δεν μπορεί να γυρίσει πλευρό ο Κέρι το βράδυ στον ύπνο του. Γιατί λέει, θα αποφυλακιστεί ο ξηρό και στείλαν μήνυμα βαρύ. Έτσι και τον αποφυλακίσετε αυτό σημαίνει μια πράξη εχθρική απέναντι σε φιλική χώρα. Κυρία μου και κυρία μου, όλο αυτό. Όλο αυτό. Εμεί κουραστικοί θα γίνουμε και θα μα τα ξαναυπούμε ότι δεν έχει, δεν έχει δημιουργήσει ούτε ένα μεροκάματο στην Ελλάδα. Τα τελευταία πέντε χρόνια καινούριο. Εντάξει. Ούτε ένα κάματο, Αντίθετα. Καθημερινά περισσότερος κόσμος οδηγείται στην Κρεμάλα. Περισσότερος κόσμος οδηγείται στην απόγνωση. Πιο πολλοί κόσμος οδηγείται στην καταστροφή. Κόσμος που μπροστά του έχει μαύρο. Όχι το μαύρο της ΕΡΤ για να κάνουν επανάσταση τσιριζέοι. Έχει μαύρη μαυρίλα. Δεν ξ, δε, όχι δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο Δεν έχει επόμενο δευτερόλεπτο Και τα παιδιά Τα βολεμένα Διορισμένα εκεί Από τα φεντικά τους Τα παιδιά παίζει με δίκες Με δηλώσεις Καλά άκουσε τη δήλωση του προθυπουργού. Α καλά δεν συζητάω <κυρίζει> Λοιπόν Μεγάλε Αυτή είναι η κατάσταση Θέλεις δεν θέλεις, δεν πανάσαι τώρα και όψιμος τσιριζέος και να τσατίζεσαι που τα Λοιπόν καλά, λίγο νομίζω λίγο μπαλσάμικο Διότι εσύ τώρα, ως άνθρωπος του κόσμου δεν μπορεί να πίνεις ξίδι να πούμε top τοπ Θα πίνεις κανένα μπαλσάμικο ναι Οπότε λίγο μπαλσάμικο θα σου διορθώσει το, λέμε, τον εγκέφαλο όχι Αλλά θα σε στανιάρει Οπότε λοιπόν μεταθέτουμε τη δίκη της Χρυσής Αυγής, την πάμε πιο κοντά στις υπογραφές που θα βάλουμε, στις επίσημες, για να εξαμοληθούν κανονικά τα όρνια μετά, να δουν πόσο θα αντέξει το ανάχωμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και στην επόμενη ε, κατάσταση και να μην, μην ξεχνάμε να έχουν και μεροκάματο οι επαγγελματίες αντιφασίστες, διότι στην Ελλάδα έχουμε επαγγελματίες φασίστες και επαγγελματίες αντιφασίστες. Το εκπληκτικ... την εκπληκτική ανάλυση σήμερα τη διάβαζα, σήμερα το διάβαζα της Μαρίας Τσολακίδη στον τοίχο. για ε, μπορείτε να τη διαβάσετε όπου σε τρεις παραγράφους τα λέει όλα μιλάμε όλα, μπείτε και διαβάστε το Ναζισμός ή ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τίτλος όπως θα πει θα, ε, θα σας προέτρεπα να διαβάσετε και το, την ανάλυση ε, της ε, θεοδοσία τη Μπατάλα ε, μη γελάς χαχόλε Ελινάκο, Μη χαίρεσαι χαχόλε Ελινάκο, Όπου εκεί σου εξηγεί Σου εξηγεί πάρα πολύ απλά Με ένα εκτενές ρεπορτάζ Ότι ακόμα και αυτά που γίνονται με τον Τράγκ Και όλα αυτά σε, σε δουλεύουν Θα μου πεις και, να, και που σου το εξηγεί Τι έγινε, τίποτα Απλά εμάς είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό σας υποχρέωσή σας είναι να πάτε στις 2 Μαΐου στη Νέα Σμύρνη να ακούσετε τον Αηδό Σάκη να τραγουδάει το «Μέρα Μαγιού μου μίσε σε ψες, μέρα Μαγιού σε χάνω». Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, προσέξτε τώρα, όταν κάνουμε εμείς, εμείς λέω εμείς, η αριστερή χουντική ε, δικτατορική πράξη δεν είναι, είναι πατριωτική, γιατί σας το λέω αυτό. Εφτιάξανε μία πράξη νομοθετικού χαρακτήρα Δηλαδή κοινώς Κάνανε ένα πραξικόπηματάκι Οι κυβερνητική Και έβαλαν χέρι Στα αποθεματικά των δήμων Των περιφερειών, των νοσοκομείων Των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Για να γεμίσει λέει Το ταμείο Το δημόσιο ταμείο Προσέξτε Πνίκα μισό λεπτάκι Τα ασφαλιστικά ταμεία με διευπουργική απόφαση είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν τα αποθεματικά του στην τράπεζα της Ελλάδας. Δηλαδή με λίγα λόγια μεγάλε παίρνουνε και τα τελευταία λεφτά λεπτά, τα φράγκα πως τα λένε που είχαν στην πάντα οργανισμοί ασφαλιστικά ταμεία και τα λιμάν και τα λιμάν. Ο κύριος Στρατούλης ο κουλιτός μου προσέξτε είπε ότι όταν κάνουμε εμείς πραξικόπημα όχι πραξικόπημα όταν το κάνουμε εμείς δεν είναι είναι πατριωτική πράξη Ακριβώς τα ίδια δεν σου έλεγε Και ο κύριος Βενιζέλος Όταν σου έχωνε Στον τρο, τροφαντό και τρυφερό ποπό σου Τα έμφυα και τα όλα αυτά Δεν τα βάφτισε πατριωτικούς φόρους Το θέμα λοιπόν Της εξουσίας μεγάλε Λοιπόν ας την ταμπέλα τώρα Διότι πίστεψε με Θέλω, θέλω να με νιώσεις Ο Στρατούλης Και όλη αυτή η ιστορία είναι τόσο αριστερή όσο έχω εγώ τον μπούστο της Μόνικας Μπελούτσι Μπορείστε παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ κύριε τηλεακροατά μου. Μου έβαλε χέριν χέρι, ο κύριος τηλεακροατή Να το συγκρίνεις μου λέει με τον Βενιζέλο, Να το συγκρίνεις με τον Γεώργιο Παπαδόπουλον, ο οποίος έκανε ότι του γούσταρε. Έκανε ότι του γούσταρε, λέμε τώρα. Πάντως, γεγονός είναι ένα. Ελληνάρα μου, ελληνο, ελληνοψυχάρα μου. Ε, για, για σένα, Μίτσο. Για σένα λέω, όχι για τους άλλους. Για σένα που δεν καταλαβαίνεις. Αποθεματικό. πρόσεξέ με σε παρακαλώ πολύ Παρακαλώ Καλώς στην κυβέρνηση Βάρεσα προσοχή, λέγε Τι έχω τις Μόνικας, ναι Σε φώναζαν, πώς σε φώναζαν Α, σε φάνε γαν φτωχό. <ΣΣ> να πα, να πα. Όλοι οι συμμαθητές σου εξάλλου στη Νέα Δημοκρατία είναι. An an want, Α, ναι, θα τα πω τώρα. Τα έχω στη σειρά. Ναι, ναι, θα πάρω στη σειρά. Ναι. Να σε καλά κυβέρνηση, να σε καλά. Προ την κυβέρνηση να το παίρνω και έτσι να πούμε, Διότι δεν είναι να παίζει με τον κυβερνητικό που με παίρνει. Καταλαβαίνει λοιπόν. Τι σου λέγα λοιπόν, μεγάλε Κυβερνητική άκου και εσύ, εσύ τα γνωρίζει βέβαια, αλλά τα λέω και το μίτσο. Ένα δεν καταλαβαίνει. Αυτό ο ηλίθιος ο μίτσο. Ηλίθια μίτσο άκου. Λοιπόν, με συγχωρείτε παιδιά που θα σα κουράσω για να καταλάβει ο μίτσο, αλλά τι σημαίνει αποθηματικό ρε Μίτσο. Τι σημαίνει αποθηματικό, αποθηματικό σημαίνει Έχω ασφάλεια, Έχω εθνική ανεξαρτησία. Κατάλαβες, δεν δηλαδή λες στο σπίτι σου Μίτσο Άμα έχεις καβάντζα Δεν μπορείς να πας στον ντοκογλίφο Να σου πάρει το σπιτάκι και το χωραφάκι μετά Ή να σου, κάνει, να σου βάλει χέρι στη γυναίκα για να ξεχρεώσει. Με καταλαβαίνει, Μίτσο Τι σημαίνει αποθεματικό Και έρχεται με πράξη νομοθετική Χουντική δηλαδή, δίκτατορική Η αριστερή κυβέρνηση Και παίρνει τα αποθεματικά Τους ξεβραγώνει όλους λοιπόν Όπως με καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει που την κεφαλήν πλύνε Όπως έλεγε και η Φιλινάδα μου η Σοφία Λοιπόν, που την κεφαλήν πλύνε Δεν θα έχει κανένας πια χωρίς αποθεματικό Και όλα αυτά κυρία μου και κυρία μου είναι πατριωτικά Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής Αυτά είναι πατριωτικά Είναι να βγεις και να πεις το λαό Το και το, ελάτε από το χέρι Να του πετάξουμε όλου στο βόθρο Όχι στη θάλασσα Εντόπιου και ξένους γερμανοτσολιάδες αυτό είναι μεγάλη πατριωτική πράξη και όχι να εκτελείς τις εντολές των αφεντικών σου πέραν και του Ατλαντικού και δόθε του Ατλαντικού διότι δεν θυμάμαι ποιος ε, το έγραψε στο, ή ο ξενοφώντας ο Ερμίδης στον τείχο ή, ή η ο ο Τσολακίδη η Κατερίνα η κατερινα δεν θυμάμαι σε ένα από τα άρθρα γιατί γίνονται οι συνθήκε, ρε. Οι συνθήκε που υπογράφονται, γιατί γίνονται. Γιατί υπογράφονται. Για να σώνεται τι τράπεζε. Για να κονομάει ο σόιμπλε του; η παρέα του. Ή για να σώνονται οι οι συνθήκε που υπογράφονται μεταξύ κρατών. Είναι για να σώνονται οι λαοί. Ή για να πεθαίνει ο ελληνικό λαό. Θα μα ζουρλάνετε τελώ. Μα έχετε αποζουρλάνει μεγάλε. Πράξη λοιπόν στρατούλης Αριστερά Πρώτη φορά ναζιστικά Κυρία μου και κυρία μου Είχαμε και πράξη μπούλινγκ Μπούλινγκ σου λέω μπούλινγκ Ο δήμαρχος της Αυτή η περιβόητος προσωπικό της, Η οποία είναι άκρα προοδευτικιά Ναι προοδευτικιά Έκανε μπούλινγκ στον κύριο Καμένο Ναι Τον είπε χοντρό Τον κύριο Καμένο που είναι και... Ο άνθρωπος, πώ του λένε, υπουργός επί της εθνικής αμήνης, πάνως είναι στα σύνορα και δεν περνάει τίποτα. Άμα τον βάλει στον νεύρο τον πάνω, πού να περάσει τούρκικο άρμα, δεν γίνεται. Λοιπόν, του έκανε bullying του πάνω και του είπε ότι είναι χοντρός και λέει: Δεν μπορώ, λέει, δεν το γουστάρω, λέει: Το συγχαίρομαι. Δηλαδή, κύριε, κύριε Μπουτάρι μου, άμα βγει τώρα ο άλλο και σε πει, πώς εσύ έτσι, ρε, πώς συμπεριφέρεις έτσι, σαν Αστούρις, να πούμε, μια ζωή, στη είσαι. Αυτό τι θα είναι, θα είναι ένα ανάλογο μπούλινγκ. Κυρία μου και κυριέ μου, έχουν λαλήσει από την εξουσία και από το χρήμα. Πάντα λαλημένοι ήτανε. Απλά δεν τους δίναμε σημασία, διότι προσπαθούσαμε να κερδίσουμε τη ζωή μας και τα όνειρά μας. Αυτή η κρίση, η λεγόμενη κρίση, προσέφερε πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία δεν τα βλέπει. Ξεβράκωσε κυριολεκτικά τους απάτριδες, τους εθνοπροδότες τους ξεβράκωσε όλους ή βρίσκονται μέσα στην οικογένειά σου ή έξω από αυτή αυτό ήταν μια, η, η, η μοναδική και μεγάλη προσφορά αυτής της λεγόμενης κρίσης ξεβρακώθηκαν άπαντες σου η εξω απο αυτήν. αυτο ηταν η μοναδικη και μεγαλη προσφορα αυτης της λεγομενης κρισης ξεβρακωθηκαν απαντες σου εδειξαν το πραγματικό του, τους πρόσωπο από διανοούμενους από καλλιτέχνε, από πολιτικού από φίλου, από αδερφού, από όλους από όλους, από γκόμενες από να το πω και έτσι δηλαδή, με καταλαβαίνει. Αυτή την υπηρεσία την προσέφερε η λεγόμενη κρίση στον Έλληνα. Ο Έλληνα δεν θέλει να το δει. Δηλαδή είναι μεγάλη να σε κάμουν μια ερώτηση, επειδή είσαι έτοιμο, όπω μα είπε η κυρία Δούρου, να... η κυρία Δούρου μα είπε ότι αν αποτύχουμε σαν κυβέρνηση θα έρθει ο ναζισμό. Δεν έχει άλλη επιλογή η Ελλάδα, ή την κυρία Δούρου με το σύρισμα, ή τον ναζισμό. Μπράβο. Δηλαδή ρε, μεγάλη να σε κάμουν μια ερώτηση. Αυτό κυρία, στην κυρία Δούρου, μάλλον θα την κάνω. Αυτό όλο το 45% που σε υποστηρίζει τώρα, ξαφνικά είναι τόσο, τόσο μαλάκα που θα πάει και θα ψηφίσει Χρυσή αυγή. Γιατί τον θεωρεί τόσο μαλάκα ρε, τον Έλληνα. Μήπω είναι τελικά γιατί σε ψηφίζει Κατάλαβα, αυτά η κυρία δούρο τα λέει η αγαπημένη μου τη Δεν τα λέω εγώ. Αν αποτύχουμε η πηγάκι το που πήγε στον Ομπάμια, θα έρθει ο ναζημό. Δηλαδή, πώ θα έρθει ο ναζημό. Για να έρθει ο ναζησμό, πρέπει να το ψηφίσει κάποιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, Τόσο λοιπόν οι λύθιοι είναι οι ψηφοφόροι σου! Τόσο τους θεωρείς, του θεωρείς τον ελληνικό λαό, κυριαδούρενα! Ε, παρακαλώ. Έλα, δε, φίλε. Η καραμαλίσιτα ούτε ούτε ούτε Σωστά. Ναι, η καραμανλή τάξη έχει δίκιο. Σε αριστερή έκδοση <σίλιο> έχει δίκιο. <σίλιο> έχει δίκιο, φίλο. <σίλιο> Να είσαι <σε> καλά, φίλο. <σίλιο> Να είσαι καλά, ωραία, Μιχάλη. <σίλιο> Άλλαξαν, μου λέει ο Μιχάλης <σίλιο> οι εποχές και τα συνθήματα. Όχι, τα συνθήματα είναι ίδια. Απλά το καραμανλή τάξη έγινε ναζισμός στη ΣΥΡΙΖΑ. Με σύλληψε, μεγάλε. δε σε προσβάλλει! Συγνώμη που σε ρωτάω, δεν απευθύνομαι σε όλους τους φίλους τηλεακροάτριας, ε, απευθύνομαι μόνο στο Μίτσο. Άρε Μίτσο, τι έχει να τραβήξει σήμερα. Δεν σε προσβάλλει αυτό, αγαπητέ μου. Αγαπημένη μου και αγαπημένη μου τηλεακροάτρια, δεν σε προσβάλλει αυτό. Το ότι σε θεωρεί τόσο πανηλήθιο και πανηλήθιο, πανηλήθια η κυρία Δούρου, δεν σε προσβάλλει. Απλά ερώτηση Κάμνο, παρακαλώ. <laughs> σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνω άρθρο που μου έδωσε ένα βήμα. Ο τηλεοαγκουράτη. Ε, η παπαριά Καραμανλής, η τάγκ, μου λέει δεν ήταν απλό σύνθημα. Στην Ελλάδα πέρασε και ο Καραμανλής και τα τάγκς. Και τελικά, μάλλον, όχι μάλλον, θα περάσει και ο, Σύρισμα και, και ο Σύριζα και ο Ναζισμός Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Και χρήζει ωραία και προσεκτική ανάλυση. Και σε ρωτάω, Μεγάλη, πού είναι ρε η διανόηση στην Ελλάδα, Πού είναι, ε, είναι ρε το κορόιδο Μουσολίνη στην Ελλάδα, που, τους βλέπεις Πού είσαι, Πώ τον λένε εκείνο και τον το βαψουμαλιά του, Με τη μύτη, Ξέχασα να πω, με, Ναι, Με τα κόκκινα μαλλιά, Πού μα έβγαινε και μα έκανε επανάσταση τόσα χρόνια, Παίρνοντα τον οβολό μα με δίσκου και συναυλίε, Ειδικά στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ, Πού είστε, Αν εξαιρέσει κάποιους πιτσιρικάδε νεαρούς με συγκροτήματα hip hop rap και τέτοια οι οποίοι κάνουν όσο μπορούν τα παιδιά αντίσταση με, τη, με, το, με, τα, με τους στίχους τους και τη μουσική τους που ύστερε διανόηση που ύστερε επαναστάτες του κόλλου που τόσα χρόνια πατώντα πάνω στο συνέστημα αυτής της πληγωμένης ηττημένης αριστεράς της παίρνατε και τα λεφτά συμπαρασύροντας και τους δεξιούς μαλάκες οι οποίοι ε, τη μέρα έσφαζαν και το βράδυ Χόρευαν Στον παράκι Άλλα θέλω και άλλα κάνω πέσα μου Πού είσαστε Πού είσαστε ρε διανόηση Θα μου πεις που είσαστε Ποιος θα σας παρουσιάσει Η Όλγα που τρέμει Η οποία Όλγα που τρέμει Μπορείστε Να <χω> mm. κάνει μπούλινγκ ο Σάκης Ναι Βάζεις, βάζεις πούλμαν Βάζεις πούλμαν Μπράβο, ωραία Να πω εδώ από το ραδιόφωνο Έγινε, να σε καλά Να κάνουμε λέει να πάμε στο bowling του Σάκη Ρουβά Τώρα λέει ο τηλεακροατής, βάζει πούλμαν από την άρτα Να πάτε όλοι να ακούσετε το Σάκη Δωρεάν Και ξηρά τροφή στο δρόμο Ξηρά τροφή στο δρόμο, ορίστε Α ναι ναι ναι. Α ναι ναι ναι. Μέχασες; Γιατί μέχασες; χασες. Έλα γεια. Που είστε ρε η λέει ο φίλος ο Μιχάλης που ακόμα ροκανίζεις τα λεφτά. Που είσαστε αλήθεια πού είσαστε. Που είσαστε εσείς λοιπόν που σας καλούσαν στα φεστιβάλ της ΚΝΕ με το χρήμα, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις μας κάμνατε τον επαναστάτη μας λέγατε και γκβέντες επαναστατικές σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και βαρώντας την κιθάρα ε, άγρια εσείς ποιητέ, εσείς οι λογοτέχνες εσείς οι ακαδημαϊκοί που είσαστε που ακριβώς είσαστε αλλά δεν μπορεί να περιμένεις τίποτα από ακαδημαϊκούς οι οποίοι καθόταν εκεί με τα με τα ράσα που φόραγαν και τα καπλάφια και άκουγαν τον Τζίπρα να τους λέει ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι γνήσιο τέκνο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, κυρία μου και κυρία μου. Δεν περιμένεις τίποτα, είναι πολύ ειβολεμένοι. Είναι, είναι, είναι, είναι στρατιές τα σαπάκια πια στην Ελλάδα. Άλλα να πού είσαστε, πού ακριβώς είσαστε. Εξαιρούμε βέβαια ε, μεγάλη μερίδα νεολαία, η οποία νεολαία πραγματικά... Ε... Ε... Ε... Ε... Ε... Αν ψάξετε θα τα βρείτε Και στο διαδίκτυο <σ travail> Αντιστέκετε με στίχους Με μουσική Και φυσικά δεν τους προβάλλει κανένας Ποιος να τους προβάλλει η Όλγα που τρέμει <sharp> Αυτά τα ξεφτυλισμένα κανάλια τώρα Τι κάνανε προσέξτε Δεν το ήξερα Χτες με ειδοποίησε ένας φίλος Κοίτα μου λέει τι κάνανε Κάνανε λέει μια εκπομπή όπου εσύ με το κινητό σου Θα τραβάς κάτι να πούμε μια... Ένα γεγονός ξέρω εγώ που σου κάνει μεγάλη εντύπωση Και θα το στέλνεις λέει στην Όλγα που τρέμει Για να το κάνει είδηση Στο δελτίο του Μέγγα Μεγάλε Αυτή είναι η δημοσιογραφία σήμερα Και όπως πολύ σωστά έγραψε κάποιος Δεν θυμάμαι το όνομά του Η δημοσιογραφία του Κόλου Θέλει και αναγνώστες και τηλεακροατές του Κόλου Και έχει απόλυτο δίκιο Είναι, είναι άλλο πράγμα να το παίζεις δημοσιογράφος Και άλλο να είσαι δημοσιογράφο. Έτσι βέβαια εντάξει δεν βάζω να σε δημοσιογράφος όλα αυτά τα αθύρματα αλλά όμως... Ωρίστε παρακαλώ Έλα Έλα Με πήρε, μου λέει, έλα μου λέει, πώς εδώ, πά πά πά. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αυτή είναι η ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, το αποθυμένο του Έλληνας το έβγαλε στο διαδίκτυο. Όλοι είναι δημοσιογράφοι στείλουν ένα blog εκεί και αρχίζουν και γράφουν ό,τι μαλακία θέλεις έφερε 600 δις ευρώ ως ώρα σωθήκαμε, είδηση έφερε, βέβαια, γεννήθηκαν τα σύμπαντα λέει, πηδίχτηκαν τα σύμπαντα και γεννήθηκε ο ελληνομάχος ε, είδηση, αυτό δεν είναι δημοσιογραφία μεγάλη, αυτό είναι παπαρία ε, ανακάλυψε ο άλλος λέει ε, είπε ο ισοκράτης ότι δεν είναι δημοσιογραφία αγαπητέ μου αυτό, αυτό είναι, αυτό είναι κάψιμο φλάντζας από βομβαρδισμό ειδήσεων, από την ημιμάθειά σου και νομίζεις ότι κάποιος είσαι φτιάχνοντας ένα μπλογκάκι. Φτιάξες το μπλογκάκι, δεν σου είπα εγώ. Και κάνει κάτι τη ειδικότητά σου. Δηλαδή μπορείς να με βάλει σε μένα τώρα να πάω να κάνω το χασάπι. Δεν γίνεται. Θα κόψω τα δάχτυλα. Θα κόψω τα χέρια μου άμα πάω να κόψω το κρέα. Θα, θα, θα, θα κόψω τα έρμα τα χέρια μου. Γίνεται λοιπόν ο χασάπι να γίνει. Να, ε, ε, δημοσιογράφος. Τι θα γράψει. Ότι το σπληνάντερο γίνεται έτσι αυτό λοιπόν να γίνεις Μας έχετε ζωρλάνι να πω Και η αλητία αυτή λοιπόν Που οδηγεί τώρα πρόσεχε Για να κάνει εντύπωση ο άλλος ειδικά στο διαδίκτυο Δεν συζητάω <Και> Έχεις κουραστεί εσύ τώρα έχεις κάνει ένα ρεπορτάζ Το παίρνει λοιπόν Σου λέει που θα με ανακαλύψει ο μαλάκας εμένα που το έκανε Και το βάζει να πούμε με μεγάλα γράμματα Παπα πα, πα", και τι έκανε ε, βέβαια θα μου πεις μόνο σε αυτό συμβαίνει, όχι είναι μεγάλες σε όλες τις εκφάνεσεις της ζωής μας, στον αθλητισμό, στην πολιτική αυτό, όλο, παντού αυτό συμβαίνει γι' αυτό λοιπόν κυρία μου και κυρία μου ο κύριος Στρατούλης σου λέει ότι όταν κάνουμε εμείς πραξικόπημα είναι πατριωτικό όταν το κάνουν οι άλλοι είναι ναζιστικό mm -hmm. κυρία μου και κυρία μου θέλω να σου πω κάτι σοβαρό τώρα. Μίτσοάκο ο... ο σύμμαχός σου ο Σαπέν, ο Υπουργό Οικονομικών τη Γαλλία σε είχε ενημερώσει για τι συνθήκε που δένουν την Ελλάδα με την Ευρώπη ΕΕ. Σε είχε ενημερώσει, δεν σου είπε προχθέ ότι μη μα κουνιέστε για τι συνθήκε κτλ. Να θυμόσαστε που τα λέγανε. Τι μάθαμε λοιπόν από τον τραπεζίτη Τράγκη, ότι βάσει τι συνθήκε τη ΕΕ η Ελλάδα δεν μπορεί νομικά να εκδιωχθεί από το ευρώ. Ο Ντράγκη το είπε. Δεν το είπε να πούμε ο ο Φων Βαρουφάκης ο Ντράγκη το είπε και είπε επακριβώς τα εξής εάν συμβεί μία χρεοκοπία η νομοθεσία δεν επιτρέπει την εκδίωση από το ευρώ της χώρας που έχει χρεοκοπήσει εάν το κράτος χρεοκοπήσει αυτό δεν έχει αυτόματα συνέπειες όσον αφορά στις τράπεζες εφόσον οι τράπεζες δεν έχουν χρεοκοπήσει είναι φερέγγιες και έχουν ενέχειρα που γίνονται αποδεκτά αν έχει η τράπεζα ενέχειρα που γίνεται αποδεκτά και είναι όλα καλά, ο λαός σας πεθάνει αυτά οι αυτή την εξουσία διαχειρίζει Άς το, ας το, ας το, ας το να μπει αεράκι αεράκι, παρακαλώ I I go καλά κάνει. <laughs> Έτσι Σωστά Να σε καλά να, σε... να σε καλά. Ο φίλος μου εδώ Μου λέει ότι ήταν το, το ευρώ Σήμερα είναι ότι ήταν τα πάντσερ Είχαμε πει παλιότερα Το είχε πει ένας ωραίος τηλεοκροατής ε, Φίλος Ότι πολύ καιρό πριν Ότι στο τέλος θα μας βάλουν να πληρώσουμε Και τη σφαίρα που μας κοτόσανε. Αλλά είναι γεγονό αυτό που λες Προσέξτε Οι τράπεζες Γίνονται ισχυρές, τα κράτη καταστρέφονται Αυτός είναι ο ολοκληρωτισμός ο καινούριος της Ευρώπης Δηλαδή μεγάλη Θα είναι μια τράπεζα Μεγάλη έτσι Στην αυτοκρατορία εκεί Που θα είναι στις Βρυξέλλες Πως τα λέγεται Και θα υπάρχουν εκατομμύρια Όσα επιτρέψουν αυτοί σκλαβάκια Τα οποία θα καταναλώνουν Και θα παράγουν ό,τι αποφασίζουν αυτοί Αυτή είναι η εικόνα Δεν είναι διαφορετική η εικόνα και οι αριστεροί διαχειριστές εδώ, αυτή της εξουσίας Διότι αγαπητέ μου, αυτή την εξουσία διαχειρίζονται Άσε τις κόκκινες γραμμές τώρα Άσε τις κόκκινες γραμμές τις κόκκινη γραμμή στην Ήππο Ρωμανιάς Στην Ξεφούρνησε προχθές Λοιπόν, διαχειρίζονται αυτή την εξουσία Κάποιος τους πονάει επειδή χρησιμοποιούν το αριστερά <Το Πάρτε παιδιά, πάρτε ένα ντεπονάκι όσο σας πονάει <Το> Χρησιμοποιούν τα πάντα Προκειμένου να εκτελέσουν τις εντολές των αφεντικών τους Μουσική Κυρία μου και κυρία μου Προσέξτε τώρα Έρχεται στην Ελλάδα ο Κατάινεν. Ποιος είναι ο Κατάινεν; Μπορείστε να μεγαλώ Ναι Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, αγαπητέ μου, φίλε, αυτό είναι η πραγματικότητα. Όποιο δεν θέλει να τη δει. Ε, εντάξει, δηλαδή να στο βάλω πιο. Ε, πιο απλά. Πώ να στο το πω, δηλαδή. Έλεγα και πριν για τη διανόηση, η οποία πατώντα πάνω στην ιτημένη αριστερά και εκμεταλλευόμενη το συνέστημα. πούλησε, κονόμησε. Έφτιαξε, έφτιαξε μαγαζιά. Σε μουσικέ, σε βιβλία. Σε διανο... Έχτισε μαγαζιά, κονόμησε τα ντερά τη. Έτσι. Ε, εντάξει, μέχρι εδώ. Λοιπόν Το ίδιο λοιπόν κάνει αυτή τη στιγμή Αλλά δεν ποντάρει στο συναισθηματισμό Ο συναισθηματισμός έχει τελειώσει Με την έννοια Το ότι ε, Έγιναν τα πράγματα έφπεπ, πιο, ε, Η ζωή έγινε έφπεπτη Εκμαυλίστηκε Ο Αυτός ο οποίος ε, Είχε συνέστημα Και έρχεται τώρα η κυρία Δούρου Η κυρία Δούρου Να σου τραβήξει και από το μανίκι λαγό το ναζισμό Κατάλαβες κατάλαβε, κατάλαβε, με πιασέ, παρακαλώ. <Συσίλια> ναι. Όχι, όχι, όχι όχι. Ναι, ναι. ακριβώ. <Συσίλια> ακριβώ. Θα είναι η σκήνη, ναι. Φάια, Και εμεί θα πεθάνουμε Έτσι. έτσι. Είναι μία, μία από αυτέ, μία Να είσαι καλά. Η, η σφαίρα που, που σκοτώνει Η σφαίρα που σκοτώνει Ατομικά τον καθένα είναι προέρχεται από τα θράσματα. Της έλλειψη, να σου το πω έτσι φίλε Μιχάλη Της κοινωνικής δικαιοσύνης Κατάλαβες Εκεί ρίξανε μια μπόμπα Εδώ και πάρα πολύ καιρό Όχι τώρα στην Ελλάδα Διότι κανένας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ Για την κοινωνική δικαιοσύνη Άμα βάλεις μέσα στην κοινωνική δικαιοσύνη Υγεία, παιδεία, όλα αυτά Λοιπόν πες μου έναν που ενδιαφέρθηκε Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να ε, Να, παρακαλώ Ναι, είδα ένα φίλο εδώ, διάβασε το ρεπορτάζ τη Μαρία Τσουλακίδη και μου λέει, λέει: Μια μεγάλη κουβέντα μέσα αυτό που είπε και τονίζει αυτή τη βλακεία που είπε η κυρία Δούρου ότι ο ναζισμός είναι ιδεολογία. Όποιο το, αφού η κυρία Δούρου το λέει αυτό, το χάπατο που την ακολουθεί και ο σκιαγμένος θα την πιστέψει. Ο ναζισμός και φυσικά δεν είναι ιδεολογία. παρόλα αυτά, σα προτρέπω, διαβάστε το. Είναι καταπληκτική αναλυσούλα αυτή την οποία έκανε η Μαρία. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Έλεγα στο Μιχάλη ότι αυτές είναι τα θράψματα είναι και δυστυχώς επειδή ήταν βαριά η βόμβα αγαπητέ μου, για να τη ρίξουν να το... βάλανε πλάτη πολύ βάλανε πλάτη πάρα πολύ και φυσικά ε, την πλάτη αυτή την χρηματοδότησε την καθοδήγησε το παρακράτος, διότι στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ κράτος πάντα ήταν παρακράτος όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί. Πάντα, πάντα, πάντα. Από το 47 και μετά έχουμε παρακράτο στην Ελλάδα. Λοιπόν, μα δεν πανάχεσαι να έχει τον γραμμανλέα σου, τον εθνάρχη σου, μα δεν πανάχεσαι τον παπαντρέα σου, τον σοσιαλιστή σου, παρακράτο ήταν. Διότι αν δεν ήταν παρακράτο, θα διόρθωνε δύο πραγματάκια. Αν διόρθωνε δύο πραγματάκια, θα ξύπναγε και ε, ο λαό. Δηλαδή, φαντάζεσαι να είσαι στα παιδιά παιδεία. Αντίθετα, το παρακράτο αφαίρεσε την παιδεία. Αφαίρεσε την παιδεία τα παιδιά. Λοιπόν, τέλο πάντων, να συνεχίσουμε και να σου πω ότι προσέξτε τώρα. Σε αυτή την έρμη ταλέπορη, Επονομαζόμενη ακόμη χώρα, έρχεται ο Κατάινεν. Ποιο είναι ο Κατάινεν, ο οποίο μα είχε πει πριν καιρό και σα το είχαμε παρουσιάσει από εδώ ότι οι Έλληνε βάσει μνημονίου δεν έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Όποιοι ακούνε αυτή την εκπομπή θα θυμούνται το ρεπορτάζ το οποίο του παρουσιάσαμε. Και γιατί έρχεται το κατάινεν τώρα μεγάλη. Για να φέρει δις ευρώ για επενδυτικά προγράμματα μέσω του ESM που χρηματοδοτήθηκε από το Ιούγκερ με 315 δις για να επενδύσουν στα κράτη-μέλη μέσω τραπεζών. Αυτό είναι το αλισβερίσι λοιπόν. Οι Βαρουφάκηδε, οι κατάινεν, όλοι αυτοί οι διορισμένοι από κάποια κέντρα εξουσίας για να κάνουν αυτά που κάνουν και για να συνεχίζουν το αγαστό έργο ειδικά στην Ελλάδα σας έχω μάτα ξαναειπεί προσωπικός δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται ούτε στην, Ιλανδία, στην Ιταλία ούτε στη Γριλανδία φυσικά και το παρακολουθώ λοιπόν ε, φυσικά και μπορείς να κάνεις τις γεωπολιτικοστρατηγικές σου σκέψεις αλλά εκείνο που θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει είναι το τι γίνεται στην Ελλάδα και στην Ελλάδα γίνονται αυτά ο Φόν Βαρουφάκης λοιπόν, προσέξτε, προσέξτε τώρα, προσλαμβάνει με την ημέρα, αποκοπή πώς το λένε, ξένους συμβούλους για να τον συμβουλεύουν. Ε, έναν Κολομβιανό, έναν Ιρανό, έναν Αμερικανοκορεάτη και τους πληρώνει αδρά. Όμως, εδώ πρέπει να δώσετε λίγη σημασία. Ο Αμερικανοκορεάτης και ο Ιρανός είναι μεγαλωστελέχοι της Lehman Brothers. Θυμόσαστε ποια είναι η Lehman Brothers. Ενώ, ο, συγγνώμη, ο, ναι, ο, ο Κολομβιανός και ο Ιρανός. Ενώ ο Αμερικανοκορεάτης διετέλεσε και σύμβουλος του Σόιμπλε. Αυτούς, αυτοί λοιπόν, απ' τη μία λοιπόν εσύ τον έχει ήρωα, τον ήρωα λοιπόν το βαροφάκι που φωτογραφίζεται με τις τσιπούρες του και με τη γυναικούλα του, γιατί λέει έκανε κόκκινη γραμμή στο Σόιμπλε Και απ' την άλλη Τα μίσταρνα όργανα του Σόιμπλε Της Lehman Brothers και όλων αυτών των οργανισμών Τα παίρνει και τα πληρώνει πάλι ο Βαρουφάκης Για να τα συμβουλεύουν <Και> Από πού να σωθείς αγαπητέ μου Από πού να σωθείς αγαπητή μου Εκείνο Παρακαλώ Άμπραβο. Σωστά, σωστά, σωστά. σωστά, σωστά. <laughs> ναι, ναι, ναι. Για ναι, ναι. ναι. ε, πάρω το Γιωργάκη τον Παπαντρέο. Μην ξεχνά, φίλε, ότι ο Βαρουφάκη ήταν σύμβουλο του Γιωργάκη τον Παπαντρέο. Ε, δεν γίνεται τώρα αποδήμαρχο κλητήρα ο Γιωργάκη. Καταλαβαίνει. <laughs> Θέλω να σου πω το εξή. Κύριε Λαφαζάνη, μου απευθύνομαι σε εσά επειδή είστε τη αριστερή πλατφόρμα. Πρέπει να δείτε επιγόντω ε, εσεί οι Σεριζέοι που ακούτε μεταφέρετε αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα αυτού του σφαγαία στην Ελλάδα που ονομάζεται ΔΕΗ πρέπει κάποια στιγμή να το δει κάποιο. Μα αριστερό είναι, μα δεξιό είναι, μα κίτρινο, μα κόκκινο, μα μαμελούκο. Λοιπόν, οι λογαριασμοί οι οποίοι έρχονται με αυτέ τι χρεώσει στι οποίε δεν βρίσκει άκρη όπου το ρεύμα είναι 10 ευρώ και οι ρυθμιζόμενε χρεώσει 300 ευρώ σε ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν πρέπει κάποιος να το κοιτάξει Και άκρη δεν βρίσκεται Αν δεν το κοιτάξετε εσείς λοιπόν που είστε εξουσία Θα βρεθεί κάποιος κάποια στιγμή Και θα αντιδράσει η κύριε Λαφαζάνη μου Και αφήστε τώρα τι συμφωνίες με την Κάσδρομ Και με τις ιστορικές Κοιτάξτε να κάνετε μια συμφωνία Για να, εζήσει, για να επιβιώσει Ένα έστω Έλληνα. Μαστάχετε τα έχετε Κάνει κουραμπέτσα γίδα που θα έλεγε και μια φίλη μου. Κάτσε να σου πω τώρα. Κάτσε να σου πω. Δεν σου πω για πού. Σου πω, σου πω Είναι το τυρί που φαίνεται και δι... Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν, προσέξτε, είναι ενας ανθρωπος που παίρνει κοινωνικό τιμολόγιο. Α... Ο... Γιατί λέει, Διότι το κοινωνικό τιμολόγιο, πως ξέρει, το πληρώνουν όλοι οι άλλοι. Αλλά όλα που το πληρώνει κι αυτό. Δηλαδή, αυτό που χρήζει ε, κοινωνικού τιμολογίου, τον βάζουν και τον ίδιο και πληρώνει για το κοινωνικό τιμολόγιο, κυρία μου και κύριε μου. Σα το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε και στον τοίχο. Η ΔΕΗ είναι μια ύποπτη επιχείρηση, όχι ύποπτη, είναι μια επιχείρηση η οποία δημιουργήθηκε το 50 τόσο για την υποδούλωση τη Ελλάδα. Λοιπόν, ξεχώρισε τώρα του ανθρώπου που δουλεύουν εκεί. Οι άνθρωποι με ροκάμα το ψάχνουν. Εντάξει, δεν μιλάμε για του ανθρώπου. Μιλάμε για την εταιρεία ω εταιρεία. Σήμερα λοιπόν, αυτοί είναι φόροι και αυξήσει, λοιπόν, οι οποίες δεν φαίνονται. Είναι, ένα, είναι μια γκυλοτίνα για κάθε ελληνική οικογένεια αυτή η επιχείρηση που διαχειρίζεται το κοινωνικό αγαθό στην Ελλάδα που λέγεται ρεύμα. Οι άνθρωποι που χρήσουν κοινωνικό τιμολόγιο πληρώνουν για το κοινωνικό τιμολόγιο και τους καλούνε αυτή τη στιγμή με συντάξεις των 200 και 300 ευρώ να πληρώνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις οι οποίες, οι, οι οποίες ε, ε, μιλάμε θα, θα ε, βγάζουν έξι μήνες διότι ένας συνταξιούχο αυτή τη στιγμή των 200 και 300 ευρώ δεν έχει να πληρώσει 350 ευρώ ρυθμιζόμενες χρεώσεις στη ΔΕΗ. Κύριε Ραφαζάνη ένα αριστερό. Ανθρωπο, αυτά θα κοίταγε πρώτα και όχι να παραχωρήσει η Μακεδονική γη σε ρώσου, Αζέρους Δουλεύοντας τον κόσμο Ότι θα γίνουν επενδύσεις Και θα προσληφθεί κόσμος Διότι όπως γνωρίζετε σας δουλεύουν Εντάξει πέρα από το ότι Όπως σας παρουσιάσαμε και με το ρεπορτάζ εδώ πέρα Όπου πατήσει ε, Ο Για επένδυση στην Ελλάδα Το κομμάτι αυτό το οποίο πατάει Δεν, είναι, δεν υπόκειται στου ελληνικού νόμους Δεν είναι ελληνική γη πια Αυτά που Κυρία μου και κυρία μου Τι άλλο να σου πω σήμερα ah, έρχεται το αφεντικό της Γκάσμπρο στην Ελλάδα να συζητήσει ε, για τον αγωγό φυσικού αερίου χές ψηλά και αγνάντευ όπως καταλαβαίνεις, παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ ευχαριστώ, ευχαριστώ μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα Αναρωτιόσα μια εποχή επειδή ήμασταν οι μοναδικοί που παρουσιάσαμε τον επιφανιούχο. <coughs> Κανένα άλλο <σάλωστε>, το... <coughs> <coughs> λοιπόν, δεν τον είχε παρουσιάσει γιατί αν το ξέρω ΣΥΡΙΖΑ και αν έκανε τον ΠΚΠ Ψηλοκομμένη. Τώρα μπορούμε να σκεφτούμε τα πάντα. Απ' τη μία ναι, εγώ σου λέω τώρα δεν θα έγινε. Υποτίθεται ότι θέλουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Δεν ήξεραν τι είναι ο επιφανιούχο, οπότε γι' αυτό έκαναν. Ε... Έλα μωρε Βασίλη, τώρα, σε είπαν φασίστα η ΣΥΡΙΖΑΙ και εσύ και τι έγινε, ΣΥΡΙΖΕΙ είναι Σε λέει τώρα φαντάζω τώρα Του σε λέει η κυρατασία φασίστα Ενώ η κυρατασία είναι προοδευτική. Έλα εντάξει Μη μου στεναχωριέσαι Μη μου πικρένεσαι Δεν πειράζει Λοιπόν Εγώ σήμερα πριν σας βάλω ένα ωραίο τραγούδι Να σας πω ότι ε, η η πρα Στην πραγματική ζωή στην Ελλάδα Ένας 43χωνος στο Δημηνίο Κορινθίας Έβαλε τέλος στη ζωή του Και ε, η τραγωδία εκτελήχθηκε τη Δευτέρα. Ο Γιάννης λοιπόν βρέθηκε νεκρός μέσα στο θερμοκήπιο του σπιτιού του Αυτοκτόνησε με καραμπίνα Πατέρας δύο παιδιών και ηλικία, ηλικίας 10 και 13 ετών Αυτή είναι η πραγματική ζωή αριστερέ μου Και όχι το γλεντάκι που θα στήσεις ε, Γιατί υπέγραψε ο Βαρουφάκης Πώς τα λέει ο Βαρουφάκης τώρα Έντιμους συνδυβασμούς Αυτό έχω να σου πω Τίποτε άλλο Και πριν ε, σε αποχαιρετήσω Ας σου βάλω ένα τραγουδάκι το οποίο νομίζω τους ταιριάζει και σένα τώρα πια Αφιερωμένος όλους και γυρνάμε να κλείσουμε Απ' το θεό και από εμένα συγχωρεύε. Αυτό που κλείνει για ποταμί σε μασουράκια παλιό, κοπρί και σύχαμε. Αυτός που κλαί, γιατί δε βγέ, με το τιμίος μείωσε είναι άθο, σου λέει, κλαί, γιατί πεθαί. Αυτός που κλαί, για να τακρύει και υπογείως όταν ψοφεί, ή κολασμέ δεν τον έθε. πέρα τρέχει, κυρίε προ δεν είναι κλέψες, είμας με. Πέντε, έξι μη, ένα ψωμί δικαίως έχει, πασχέλω με τι κοινωνεί, τι χαλάς με. Πέντε, έξι μη, ένα ψωμί και ω έχει, φασκελόμε την κοινωνία, τη, τη χαλασμένη. Ναι, Μιχάλη, μου σου έχω εξηγήσει, ε, όχι σένα δηλαδή, έχω πει ότι η ΔΕΗ δεν, υπήρξε, δεν ήταν ποτέ ελληνική εταιρεία, ούτε ελληνικό δημόσιο. Η, η ΔΕΗ δημιουργήθηκε. Είχαν κλείσει οι ιδιωτικέ εταιρείε τότε, τα έχουμε ανελημμένα. Στο λέω, διάβασε τα στο ρεπορτάζ. Είναι ένα ε, πολιορκητικό κρυό από την εποχή εκείνη που δημιουργήθηκε με τα σχέδια Marshall και αυτά. Για να τα έχουμε πει αυτά τα 100.000 φορέ. Δεν υπήρξε ποτέ ελληνικό δημόσιο η ΔΕΗ. Μην Φαίνεται εξάλλου και από τους συνδικαλιστές Και από όλα αυτά τόσα χρόνια Αυτά έχουμε για σήμερα Μην σας καθυστερούμε άλλο Ακούσαμε το... αυτός που κλέ. Στα λόγια και στη μουσική ήταν ο Άκης Πάνο Και τραγούδησε ο Θόδωρος Ο Κράτσαρης Κυρίες μου και κύριοι Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσω σι Άνο... Τα γλέτια του καναλάρχου Και εμείς αφού σας ευχαριστήσουμε Για την τιμή και την ακρόαση να ευχηθούμε να είσαστε πάντοτε πάρα πολύ καλά Γεια σας και χαρά σας 101,5 FM Stereo.